Έπια το δείχνο στο φροί. Μα κάποιο στον Κιτσο Ποιος πλάι στο φως Κοιτάει να πέσει έγκαιρα Ο γενικός Και κάποιος γράφει σε εσύ Τη μια συλλογή Και κάποιος δίνεται να βγει Κι εσύ που πελαγωνείς Και παραπατάς Και στο τηλέφωνο ποτέ Δεν απαντά, Ανοίγει το παραθυρό σου Και κοιτάς Και σκέφτεσαι και εσύ να πάρεις. Για ο χρόνος δεν υπάρχει Για δύο χρόνος είσαι εσύ και οι άλλοι. Και κανείς δεν γνωρίζει η ζωή που θα βγάλει Κι όλο αυτό είναι μια μεγάλη γιορτή Το <Κι> όποιος είπε και του χρόνου Θα εννοεί πως δεν τελειώσαμε φέτος <Κι> Ευτυχές και στο χέρι μας Το νέο έτος και το μου Η ευχή μόλι δόθηκε. Ευτυχέ το νέο έτο και φέτο. Από το Φίβο. Από το Φίβο, ναι. Το, το συνυπογράφουμε. Το, χρόνο, το, το συνυπογράφουμε. Λέγεται. Από το Φίβο που τον είχαμε και προχτέ και έλεγε και τα νευρωτικά τραγούδια που γράφει. Πάει ένα. Ένα από αυτά, <laughs> ένα <laughs> από αυτά <laughs> είναι αυτό <laughs> εδώ που πραγματεύεται. Το νέο έτο και όλα τα υπόλοιπα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στη νέα χρονιά. Καλή χρονιά σε Το 2017. Έφυγε το 2016. Έφυγε. Α, ένα πανηγύρι, μπορεί ένα να, να αυτό. Ότι έφυγε το 2016. Έρθε το 2017. Δεν ξέρω αν πρέπει να πανηγυρίζουμε. Όχι, γιατί θα δούμε τι θα φέρει το 2017. Ε, δεν ξέρει. Καλύτερα θα είναι. Ε, θα είναι καλύτερα. Το 2016 είναι... ήταν καλύτερο από το 2015. Το 2015 ήταν καλύτερο είναι, από το 2014. Έχει ένα σακαρτάρισμα το 16 μεγαλύτερο. Τύπου ε, πληθυσμού. Α, κληθισμού, οπότε ναι. αυτοί που υπολογίζουν όλα αυτά χάρηκαν που ξεσκραταρίστηκε ένα κομμάτι ναι, ναι, ναι. Είπαμε και σήμερα να ξεκινήσουμε έτσι και τη χρονιά να είμαστε εδώ μαζί με θύμησες. Θύμησες. Με θύμισες. Αλληθινές θύμισες; Όχι όχι όσα θα ακούσουμε σήμερα ηχητικά γιατί εδώ στην Λινοφρένε πάντα έχουμε ηχητικά ε... Δεν τα έχουν πει έτσι. Δεν έχουν πει τίποτα από αυτά έτσι που θα ακούσουμε. Όμως αυτό βασικά θέλανε να πούνε. Αυτό ξέρουμε όλοι εμείς ότι εννοούσαν. Ναι. Είναι το περίφημο μοντάζ δηλαδή. Και που αυτό το εφαρμόστηκε εμείς. επί τη ουσία. Εννοείται. Ναι. Μα εμείς γι' αυτό υπάρχουμε ω εκπομπή. Για να τους βάζουμε στο στόμα των πολιτικών, ηγετών και λοιπόν συγγενών πράγματα, θέσεις, απόψει, καταστάσεις, επιλογές, διακηρύξεις Δεσμεύσει που δεν τι έχουν πει με αυτόν τον τρόπο, αλλά όμω που εμεί το κάνουμε να φαίνεται ότι τι έχουν πει με αυτό τον τρόπο. Και όλοι συμφωνούμε ότι αυτό θέλουν να πούνε και ίδιοι. Νομίζω και οι ίδιοι αν του είχαμε εδώ, θα λέγανε ναι, τελικά αυτό ήθελα να πω, αλλά είπα κάτι δεν άλλο. Αυτό ήταν γιατί πουλά για το άλλο. Ναι, ναι. Να ξεκινήσουμε επίση όλα αυτά έχουν και έναν χαρακτήρα θυμήσεων υπενθυμησεων και όλα τα υπόλοιπα. Πεπειρίνε και μεσημέρι και επειδή τρώμε και επει πάντα ξεκινάμε τον Πρωθυπουργό. Πράγματι ο πάνω είναι ένα άνθρωπο έξω καρδιά και να είστε περίφανοι που είναι εδώ από τα, από τα νικιά από την ίσιο είναι συντοπίτη σα και έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία διότι έχουμε παρά τι διαφορέ μα τι σημαντικέ ελληνικέ και πολιτικέ διαφορέ. Έχουμε μια κοινή αγάπη και ένα κοινό στόχο. Κρέα και πατάτε σφραστέ. Και όλα τα υπόλοιπα τα συμβάσει. Αματεριά στα βασικά. Αματεριά στα βασικά. Γερμανικό φάγιτο, ναι. Ναι, ναι, κρέας πατάτες, και πατάτες βραστές πατάτες, ναι, ναι. Λουκάνικο μόνο Όμως καλό φαγητό γιατί σε πιάνει, σε κρατάει σε Και κρατάει, είναι σε αγαπητό κρατάει, σε όλους σε ε, Κάτι πρέπει να έχουν κοινό, έχουν το κρέας και τις πατάτες Γιατί έχουν έντονες ιδεολογικέ διαφορές όπως είπε Και όπως ξέρουμε Και όπως, όπως, όπως έχει φανεί, έχουμε, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή τους βλέπεις και το πώς κυβερνάνε και λες αυτοί έχουν ενδιαφέρουν. Κοίτα, κοίτα αντιφάσεις. Ειδικά κυβέρνηση. στο θέμα του τρίτου μνημονίου η διαφορά τους ήταν ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, χαοτική. Παρ' όλα αυτά όμως γεφυρώθηκε για το καλό του τόπου. Και επειδή έχουν και μια παλιά φιλία τώρα από τότε που ήταν που ο Καμένος, που δεν ίσυρο. είναι πούλης πια ο Καμένος, ήταν παλιά. παλιά, παλιά Σύμφωνα με το... Με την αντίληψη του Αλέξη Τσίπρα. Ναι, ναι, που ήταν αλάνη. Μια αλήθεια ήταν αυτή, τι ακριβώς τους ενώνει. Και επειδή έχουμε, είμαστε σε concept φαγητού, το αλμυρό το πιάσαμε με τον Τσίπρα, το γλυκό να το πιάσουμε με τον τσακαλωτό. Και άρα αυτό που έπρεπε να κάνουμε εδώ είναι να δούμε με ποιο σχέδιο μπορούν αυτές οι μεσαίες τάξεις να πάρουν επάνω τους. Αλλά αυτό που χρειαζόμαστε παραπάνω σε μια χώρα σαν την Ελλάδα είναι μια τεράστια πορτοκαλόπιτα Μάλιστα. Εσείς εδώ φτιάχνετε ένα που είναι έτσι όλο σαν τη γη Είναι όλο μέσα σε ένα γυάλινο μπολ. Α, πορτοκαλόπιτα. Μπος το πεις. Πορτοκαλόπιτα. Εφτάραχμες κυρία. Μάλιστα. Εφτάραχμες. Εφτάραχμες. Γιατί εφτάραχμες. Είναι, βλέπετε, γλυκο σπέσιλ. Μάλιστα, γλυκο σπέσιλ. Φέρε μου ένα γλυκοί βραστό. Έτσι λοιπόν, η πορτοκαλόπιτα Έρχεται μετά το οκρέα και τι πατάτε. Γίνεται και σαν το προφτερόλο κάτι. Πάρε και το γλυκό βρατό. Είναι ο πόνοση πάνω από όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι ένα πλήρε γεύμα ναι να χωρέσει όλα. Να χωρέσει όλα μετά. Από Α, τι να χωρέσει μετά. Ε? Ο πολλάκι έχει και ξέρει να μα πει. Αγοράστηκαν <Το> και παραδόθηκαν για να μην τραλαθούμε, δηλαδή, 90 ολοκαίνουρια μουλάρια σε διάφορε περιοχέ τη χώρα. Ανακαλύψαμε μέσα σε 15 μέρες περίπου 20 μουλάρια τα οποία είχαν αγοραστεί και τα οποία κάθονταν χωρίς κανείς να ασχοληθεί με τα μουλάρια. Δηλαδή έχεις φάει πατάτες, βραστές, πορτοκαλόπτα και μουλάρια από πάνω. Ο, δεν το τρώω, το ανακαλύπτεις. Α, το Ήταν κρυμμένο ή το αγοράζεις όπως λέει ο, ο Πολάκης. Παύλος Πολάκης, ναι, ναι και γενικώ είναι... η διακήρυξή του για το Εθνικό Σύστημα Υγείας τις νέες προμήθειες που κάνανε αγορές για να διευκολυνθεί με, η μεταφορά των ασθενών. Με μουλάρια. Ε, με, με τι άλλο, με Σωστό. ασθενοφόρο. Και όταν, γεράζουν, και όταν γεράσει το μουλάρι που λέμε να, μπορεί να το κάνει βραστό να το δώσει ο ασθενής. Μήπω έχουνε φάει οι ασθενεί. Έχουνε φάει και μουλάνε. Είναι ένα τρόπο που. Και τα κόκαλα με τα σούπα. Τίποτα άλλο. Και μεταφέρει τον ασθενή και τον ντάιζει στον ασθενή. Ναι, ναι, είναι, είναι προωθημένο. Για την Ελλάδα τη κρίση είναι. Και για τα δύο σε ένα. Τα δύο σε ένα που είναι πολύ χρήσιμη τακτική. Πολύ ασχοληθήκαμε με του κυβερνητικού. Είχαμε Τσίπρα Τσακαλώτο λίγο και Πολλάκι. Λίγο αντίθεση. Αντιπολ... Λίγο, λίγο, λίγο. Και φτάσαμε στο σημείο, προσέξτε. Να μα εγκαλούν και να μα ρωτούν αυτοί οι οποίοι εξαπάτησαν την ελληνική κοινωνία. Με ποιους είμαστε εμείς στη Νέα Δημοκρατία Ακούστε το λοιπόν Εμείς είμαστε με την πολυετή λιτότητα Η οποία πηγαίνει πολύ πέρα από την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος <ομστήλια> <ομστήλια> Εμείς είμαστε με την πολυετή λιτότητα <ομστήλια> <ομστήλια> <ομστήλια> <ομστήλια> <ομστήλια> ε, τη Νέα Δημοκρατία ε, ρε, Εμεί είμαστε σκυλάκια του Σόιμπλε που λέει ο Πολάκη. Αυτό. Ενώ. Yeah. Ενώ δεν, μόνο Πολάκη λέει. Το... Εδώ αναφέρεται στον Πολάκη. Δεν ναι, λέει ναι, ναι. Ενώ δεν ισχύει ο Πολάκη. Ο, δεν, είπε αυτό. Α, δεν είπε αυτό. Όπω λέει ο Πολάκη, όπω λένε κι άλλοι, αλλά εδώ διάλεξε να πει για τον Πολάκη, Α, επειδή υπάρχει γνωστή σωστός. μάχη, διαμάχη, βεντέτα με τον Πολάκη. Και ο Κυριάκο εδώ δεν το είχε πει έτσι, αλλά ξαναλέμε, εμεί το φτιάξαμε και το φέραμε να λέει την αλήθεια. Από εδώ ακούγονται μόνο αλήθειε. Και κυρίω όλοι αυτοί οι γέτες και οι υποψήφοι πρωθυπουργοί και νη πρωθυπουργοί, από αυτό το μικρόφωνο ακουστικό, φαίνονται και φέρονται να λένε μόνο την αλήθεια. Αν διαφωνεί κανεί αυτό που είπε ο Κυριάκο για τη λιτότητα. Όχι, κανένα. Δεν με κάνει αυτό ο Κυριάκος. Τι θα κάνει, άλλο θα κάνει. Όχι, αυτό θα κάνει. Το λέει και όλο ο άνθρωπο. Και κλείνει ένα πρώτο κύκλο. Γυρίζουμε λίγο στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Αυτό με τον οποίο ο Αλέξη Τσίπρα έχει έντονε ιδεολογικέ διαφορέ. Οι ανεξάρτητοι Έλληνε αποδείξαμε. Ότι θα πέσουν κι άλλο συντάξεις συντάξει και άλλο η ότι θα διαλυθεί ο κοινωνικό Πράγματι. Θα πέσουν κι άλλο συντάξεις συντάξει και άλλο οι μισθοί, θα διαλυθεί ο κοινωνικό Θέλω περισσότερους φόρου. Είμαστε στο διάλογο όλοι μαζί. Έχει και λίγο ο Λεβέντη, χρειάζεται. Δεν και και λίγο... που να μα τονώνει. Κυριάκου για του φόρου, έχει και οι μουσικέ ανάσες στα ενδιάμεσα για να συνειδητοποιεί κανεί, να έχει το χρόνο να συνειδητοποιήσει τι ακριβώ άκουσε για να ξέρει εκλογές εκλογέ έρχονται, να ξέρει τι ακριβώ θα ψηφίσει, να είναι ετοιμασμένο. Επίση έδαινε η ατάκα του Κυριάκου με τον Δαμένο και με την προηγούμενη. Τον Όλα δεν δεν Είναι δυνατόν. Να πάρουμε μουσική ανάσα. Πάρουμε. Αυτή δεν είναι προϊόν μοντάζ. Όχι, είναι καρόνικη. προϊόν τέχνη. η οποία μας πάει και στο πρώτο διαφημιστικό. Γεια Και χρόνια πολλά. Και, και καλή, καλή χρονιά. χρονιά. Και όλα να πάνε καλά. Μαζί το είπαμε. Πιάσε ο κόκκινο. Όλοι δεν χρειάζεται να έχω χάσει. Κάτι Βασίλη. Δεν, πιάσω πιάσω δεν υπάρχει. Υπάρχει. υπάρχει. Α, όχι, ναι. Υπάρχει. Ξέχασα. Υπάρχει, υπάρχει, α, δεν υπάρχει. <laughs> τώρα. Δεν υπάρχει. Κάτι που δεν υπάρχει στο στούντιο, αλλά μην ακούει και τίποτα παιδιά. Βάο, και στο το είπα. Πάντο υπάρχει ο Βασίλη. Παντού, παντού υπάρχει. Είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα την πρώτη εκπομπή τη χρονιά και να ακούσουμε αλήθειε από αυτού που δεν λένε αλήθειε, αλλά εννοούν αλήθειε έτσι όπω εμεί εδώ τι κόβουμε και τι ράβουμε για να φαίνονται ω αλήθειε. Βαθιά νοήματα, αλλά δεν γίνεται. Αλλιώ, δύο του μήνα. Μια αληθινή ελληνοφρένεια, θα έλεγα σήμερα. Κάνα. Κάθε μέρα είναι αληθινή. Ναι, ναι. Με πολιτικών. Ναι, με ψέματα συνήθω. Αν, αν ακούει κάποιος Σήμερα μαλύθι... Ναι, ναι. Αν ακούει κάποιο από αυτού του πρωταγωνιστέ μα εδώ, πολιτικού κτλ. Θα αναγνωρίσει τον εαυτό του. Γιατί όντω μπορεί να μην το είχε πει έτσι, αλλά αυτό εννοεί. Τα ακούσκες... τι... Ναι και. Τι κάνει, όντως ε, Ά, Αν αυτό το κάνει. Αν το κάνει, Α μείνουμε στο τι λένε. Α μείνουμε ας στο μου, τι λένε. Ακούει, α πούμε, ο Κυριάκο. Να έτσι θέλω να το πω. <laughs> να κοίτα Περισσότερου φόρου. Αυτό <laughs> που είπε. Θέλω περισσότερου δεις... φόρου. Πάμε λίγο και στα πιο μικρά κόμματα, όλο με τα μεγάλα και με τα μεγάλα. Να ακούσουμε λίγο φόφι. Δίνουμε ένα δυνατό.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 Εδώ η Φόφη, οπότε μιλάει τώρα, κατηγορεί το Τζίπρα για την περικοπή συντάξεων, για τους φόρους, ενώ όταν το Πασόκ ήταν στην κυβέρνηση είτε μόνο του είτε με το Σαμαρά, κανονικά τα εφάρμοζε όλα αυτά. Ξαφνικά πώς... έγινε μετάλλαξη. Πόσο καιρό έχει να είναι το Πασόκ κυβέρνηση. Έχει, ε, δεν ε, νομίζω ε, έχει. για πολύ ακόμα, αλλά έχει, έχει μείνει ε, δύο ξαναγήνει. χρόνια εκτό. Ε, άμα βγει κάποιο δεν θα συνεργαστεί με το Πασόκ. Και φαντάζομαι. Δεν... φαντάζομαι. Ε, είναι ο βασικό. Το ΠΑΣΟΚ το με τον Πράσινο ήλιο, όχι τον Πασόκ. Τα νεο... το ΠΑΣΟΚ γι, γι' αυτό υπάρχει πια. ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση έχουμε. Για να συνεργάζεται με ο... όποιον θέλει Α, συνεργάτη. Ναι. Είναι ο καλύτερο συνεργάτη, ο πιο στενό συνεργάτη. Αλλάζουμε πια το Πασόκ το Και ο Σταύρος και όλοι... δεν είναι, ο Ο Το ΠΑΣΟΚ έχει εμπειρία. Έχει εμπειρία. Το Πασόκ έχει εμπειρία, ξέρει τα πράγματα, τα διεκπεραιώνει αμέσω. Ευπηλό. Παρά το ότι με μισή, το μισό πασόκριμο στο ΣΥΡΙΖΑ δεν, είναι, δεν έχει πάει το καλό, δεν το καλό. Δεν πήγε το πήγε το καλό που ήταν στα πράγματα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά είναι λάθη τα οποία τα πληρώνουμε όλοι, ελπίζω λαό να επανορθώσει. Τουλιά του. δεν κάνει να διαφέρουν. Πάμε να αλλάξουμε γλώσσα. Όλα ελληνικά ελληνικά είναι καλό να αρχίσουμε να μιλάμε και άλλε γλώσσε. Μαθαίνω μία γλώσσα από μακριά. Κάνω λίγο αφώνουν 7 διαφορετικέ γλώσσε. Αγγλικά, ελληνικά, Ισπανικά, Ιταλικά, τουρκικά. Γερμανικά και γαλλικά. Και μετά προσγειώνες στο Παρίσι και μιλάς τουρκικά Και μετά προσγειώνες, εδώ θα δείξουμε λίγο, στο Βερολίνο και μιλάς μανικά. Και μετά προσγειώνεσαι στην Κωνσταντινούπολη και μιλάς Γαλλικά. Και μετά προσγειώνεσαι στη Ρώμη και μιλάς Γερμανικά. Και μετά προσγειώνεσαι στη Μαδρίτη και μιλάς Ιταλικά. Μια χαρά. Της έχει μάθει τι γλώσσες, αλλά τη μιλάει σε άλλη χώρα. Δεν έχει σημασία. Ε, και θα, θα βρεθεί κάποιο στη Μαδρίτη να μιλάει Ιταλικά. Τι, δηλαδή, μόνο Ισπανού έχει. Δηλαδή, θα είσαι σε μια πλατεία τη Μαδρίτη, που στη... έρτε δεσόλ, όπω λέγεται. Ναι, ναι. Και πίνει καφέ. Και ακούς τον Άδονη από μακριά να μιλάει Ιταλικά. Δεν θες να πάνε να του μιλήσει Ιταλικά. Πλάθα, αν λέει. Πλάθα. Ναι, ναι. Όχι, ρε. Τι είπα, που, που Πουέρτε, θα... ναι, ναι. Κάτι άλλο θα έχω στο νου μου Που έρτε κάπου αλλού θα είναι Στην Πόρτα είναι. Πορτοκαλία μάλλον Όχι, Να. θα το βρούμε Εντάξει, <laughs> δεν έχεις βάση που χρόνο Ναι, ναι, ναι Μπορεί να είναι το Πουέρτο Ρίκο. Μπορεί, μπορεί και αυτό να. Τέλο πάντων, δεν έχει σημασία. Ναι, ναι, σημασία στη, έχει... Στην Τελσόλ που ήταν και αγανακτισμένη τη Ισπανία, που είναι και το κέντρο τη Μαδρίτη. Α πούμε, ναι, στη Λαράμπλα δεν ήταν αγανακτισμένη. Όχι, Λαράμπλα ήταν βαριά. Στη Βαρκελόνη. Βαρκελόνη. Oh, Εκεί δεν είναι αγανακτισμένη. Είχαν ξεκινήσει από την Τελσόλ. Εκεί στην. Εκεί, στην Σάσαμ Λαράμπλα, είχε κόσμο. Επίση δεν ήταν στη Λαράμπλα, ήταν στη. Πλα στην Καταλούνια, που είναι mm. καταλήγει η Λαράμπλα, ο πεζόδρομο τη Βαρκελόνη. Εκεί συγκεντρώνονται. Ε, εντάξει, τέλο πάντων, δεν έχει σημασία τώρα <συμόλυν> αυτό. Σημασία είναι, έχει ότι έναν Ιταλό θα τον βρει εκεί. Ξεκινήσαμε από τι γλώσσε του Άλμπου. Αυτό το γύρισα, ναι, ναι. Στην Καταβρία, Γαλλικά, στο Παρίσι, Τούρκικα και όλα αυτά. Αποδίδει το πρόγραμμα εκμάθηση ξένων του Άλμπου, Γεωργιάδη. Στα ελληνικά καλύτερα, βέβαια. Στα ελληνικά είναι καλύτερα και ξέρει η ελληνική ιστορία άριστα. Μα πώ μπορεί να υπάρχει συνέχεια του ελληνικού έθνου, αφού εμεί. Είμαστε επίλυδες, είμαστε μετανάστες, είμαστε συμπίλημα Αλλά και ποιου ελληνικού έθνους Αφού δεν υπάρχουν τα έθνη, τα έθνη είναι φαντασιακές οντότητες που έτρεξε η Γαλλική Επανάσταση και η Μπουρζουά Τα έθνη δεν υπάρχουν, υπάρχουν μόνο οι τάξεις, οι προλετάροι Άρα αφού δεν υπάρχουν τα έθνη γενικώ, μπορεί να υπάρχει το ελληνικό έθνος ειδικώς <Το> <Το> <Το> Έθνη γενικός. Μπορεί να υπάρχει το ελληνικό έθνος ιδικός. Ο αναρχικός κομμουνιστής Άδωνης Γεωργιάδης ε, Σε μια πραγματεία για το Ρόλο του έθνου. Για το έθνος, το κράτος Την ταξικότητα Πα, Το ταξικό μίσος ούτε... Τον ταξικό μίσος που έλεγε και ο Τσακαλώτος Ούτε ρεπούσιτος Εδώ μιλάμε εγώ. για κλασικούς του αναρχισμού Πα, Και του πω. κομμουνισμού Oh, είδες που σου λέω Γι' αυτό είπα ρεπούση <laughs> <laughs> Την εντάσεις εκεί Τι, την εντάσεις. Εκεί που είναι Μάρξ, Έγγελς, Λένιν Και ρεπούση, ζήπλα Εκεί αυτό τα όμως, κεφάλια ε, Εντάξει ε, Το είπα μια φορά Έχει και σουρούπια <laughs> Μπορεί <laughs> να λέμε ρεπούση Πολλές φορές διόφωνο Ναι όχι αυτό εντάξει Έχει διοργανωθεί το σώμα και επαγρυπνά. Διοργανωθεί. Ε, Μια διοργάνωση σώματο που λέμε. Όχι διοργανωθεί. Αναδιοργανωθεί. Ε, οργανωθεί, οργανωθεί, μάλλον. Συγκροτηθεί μήπω. Συγκροτηθεί. συγκροτηθεί. Α, και τα ελληνικά σώματα κα. δεν <laughs> <και laughs> είναι πολύ. Θα πα στον Άδωνη που κάνει μαθήματα ελληνικών που δεν παίζει ρόλο. Από εκεί ιστορίας. έρχομαι. Γι' αυτό το συγκροτηθεί το βλέμμα. Βλαμμένοι όλων των ελληνικών. Εγώ είμαι. Δεν έχω θέμα. Το παραδέχομαι. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Να κλείσουμε με τον Άδωνη. Τελευταίο ηχητικό. Αλήθεια από τον Άδωνη Γεωργιάδηδη.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 Που Κυριάκου Μητσοτάκη Αλλά λύσεις πραγματικές Μόλις ακούσαμε Πολύ μεγάλες αλήθειες για τον Κυριάκο Μητσοτάκη Λυπάμαι. Λυπάμαι. Λυπάμαι Γιατί λυπάσαι; Λυπάμαι γιατί δεν θα έχουμε λύσει τύπου Κυριάκου Α τι? ποια είναι η πρόταση τελικά ε... Από προτάσεις Από προτάσεις Ω, Φόφη, Λεβέντη, Σταύρος, ολομαζί, Καμένος Τσίπρας Όλο μαζί, αυτό είναι το συμπίλημα. καθένα μόνο Στο του είναι αυτό. Εγώ στέκομαι στι αλήθειες του Αδόνιδος Αλλά δεν ξέρω αν οι διαφορετικές πολιτικές Και οι ιδεολογίες μπορούν ναι, να ναι, πάνε σε διαφορές, μια οικομενικότητα διε... θα, θα παραμερίσουν την ιδεολογική Λες. τους διαφορά ναι. Και όλα αυτά που τους χωρίζουν Που είναι πάρα πολλά, κυρίως ιδεολογικά θέματα Και ναι. για το καλό του έθνους Δηλαδή θα είναι οι διαφωνούντες Και οι σόιμπλε διαφωνούντες Ναι, Α, αυτό ναι. και όλα αυτοί θα πρέπει να ενώνουν. Για το καλό, για το καλό. ξέρεις τι τους ενώνει, Τους ενώνει ότι ασχολούνται όλοι με τα λαϊκά συμφέροντα, Όπως λέει. Σε σπίτια μουσαϊκά. ή δεν λέει Α. σε αυτά τα σπίτια ο Κατρούγκαλο. Ο προθυπουργός Αυτός που καθορίζει την επιλογή των υπουργών, υπηρετεί όχι συμφέροντα λαϊκά. Ήρθαν κάτι Αμερικανοί με φραγίδες και μελάνι. Με συμβολέα στο χέρι να υπογράψουν κάτι γέρι, Η θέση της κυβέρνησης υπηρετεί, όχι συμφέροντα λαϊκά. Έχει ακούσει πιο καθαρή άποψη από αυτήν. Απλά επειδή μου προβληματίζομαι να τα ακούσω από οποιονδήποτε άλλο. Αλλά ναι. Από έναν κομμουνιστή. Ε, από αυτόν θα ακούσεις την αλήθεια. Από έναν κομμουνιστή. Δεν να είναι την αλήθεια, αλλά είναι μια σκληρή αλήθεια... Αν πει ψέμα κομμουνιστής Που δεν τολμάει, θα... πρέπει να κάνει αυτοκριτική μετά. Ενώ τώρα ο Κατρούγκαλο τα λέει αληθινά. Σωστό. σωστό. Και όμως... Δεν κατάλαβα το υπονοούμενο στο ενδιάμεσο, ήρθαν κάτι οι Αμερικάνοι, τι θέλει να πει. Το υπονοώ. Ούτε ούτε να έτιασα. μείνουμε στην ουσία. Στην αλλά τώρα ουσία. λίγο μια τέτοια αντιλαϊκή δήλωση απέναντι στον κομμουνιστή, λίγο μ, δεν τη θε. Ε... Δεν τη θες. Είναι καλό αυτά να μην γίνονται. Ε... Εντάξει, αλλά όταν γίνονται να τα λένε όμω. Να τα λένε, ναι, Τους αλλά... προτιμώ έτσι. Και ο Κατρούγκαλο είναι τέτοιο, δηλαδή μιλάει πάντα με τη γλώσσα τη αλήθεια. Ναι, με τέτοι, την ίδια γλώσσα. Είναι αυτό που έχει καταπεί το σφυροδρεπανό, και λίγο. Ε, όχι, όχι, παρόλα αυτά δεν μπορεί. Έτσι ακριβώ με την ίδια γλώσσα και πιο σκληρή γλώσσα αλήθεια χρησιμοποιεί ο Κυριακό. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω αναλυτικά για το πρόγραμμά μα για την οικονομία. Και με τεκμηριωμένο και εμπεριστατωμένο τρόπο απέδειξα ότι υπάρχει άλλο δρόμο οικονομική πολιτική. Ποιο είναι αυτό, φίλε και φίλοι, η εξοντοτική η εξοργιστική φορολογική επιβάρυνση νοικοκυριών, ελεύθερων επαγγελματιών, επιχειρήσεων. Μουσική Υπάρχει άλλος δρόμος οικονομικής πολιτικής. Μουσική η εξοδοτική η εξοργιστική φορολογική επιβάρυνση Νοικοκυριών ελεύθερων επαγγελματιών επιχειρήσεων. Υπάρχει κανεί που πιστεύει ότι αν ο Κυριάκο γίνει πρωθυπουργό δεν θα εφαρμόσει αυτό που μόλι ακούσαμε. Αφουπιστικά. Υπάρχει μισό. Μισός. Αφουπιστικά ειλικρινή ο Κυριάκο. αυτό είναι η οικογένεια. Δεν η είναι. οικογένεια Μητσοτάκη έχει αυτή την ειλικρίνεια και τον κινησμό χρόνια τώρα. Τώρα αυτό είναι μοντάς όντω. παρόλα αυτά, παρόλα αυτά <laughs> ο Κυριάκο και η οικογένεια θα μπορούσε ανετότατα να. έχει πει. Με, έτσι, καλά, ναι, ακούστηκε. Συνέντευξη το τι προηγούμενε μέρε. Δηλαδή θα τι κόψετε, ναι. Και το λέω και μάλιστα το λανσάρει, επειδή είναι η οικογένεια με Ότι έχω, η έχω την τόλμη να σα λέω την αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Το πουλάει. Το Εδώ έγκλημα θα που θα κάνει, το πουλάει ως αληθινό. Για να μείνει πάνω-πάνω και στου δικού του, ότι αυτό είναι ειλικρινή, δεν είναι σαν τον άλλον. Ναι, βέβαια, αυτό το λέει ότι έχουν κλείσει. Και ο ψεύτη και ο ειλικρινή κόψανε τι συντάξει και θα κόψουν. Αλλά ο ένα το πουλάει. Ο άλλο το μισό πουλάει ή το πουλάει ω αντίσταση αφού το κάνει μετά με δισταγμό κτλ. Η υπόλοιπα. διαφορά έτσι μέσα στην οικογένεια είναι ο το Κυριακού το πουλάει σαν τόλμη, ενώ η ντόρα, ντόρα σαν ελάττωμα. Το ελάττωμά ο... ο... μου είναι ότι είμαι ειλικρινή. Α, ναι, ναι, ναι. Το μισογεμάτο, μισοάδιο ποτήρι. Αυτό, αυτό, αυτό. Για να έχουμε όλε τι οπτικέ. Καλό μπάτσο, Καλό μπάτσο, αυτό το Αυτό ακριβώ. Ένα τελευταίο του Κυριακού. Το οικονομικό μα πρόγραμμα, λοιπόν, φίλε και φίλοι, έχει στον πυρήνα του και μια τολμηρή και αποφασιστική απόπειρα υλοποίηση. σημαντικών διαρθοντικών μεταρρυθμίσεων Μεταρρύθμιση σημαίνει ότι θα αυξήσουμε τους φόρους και θα περικόψουμε τις συντάξεις Ρε τη νέα δημοκρατία Ρε τους Μεταρρύθμιση σημαίνει ότι θα αυξήσουμε του φόρου και θα περικόψουμε τις συντάξεις Μπράβο! <ΤΡΟ> Πόσε αλήθειε πια Πού έχουν ακουστεί. Έχουμε συμπληρώσει εδώ κανένα μισάρο. Πόσε αλήθειε έχουν ακουστεί. Δεν περιγράφω. Πόσε μπορεί να αντέξει δεν να άλλο. Εγώ δεν, δεν μπορώ να αντέξω αλήθειε. Καθαρίζουμε τα αυτιά ναι. από τι αλήθειε που ακούσαμε. Βάλτε ο καθένα όσο θα ακούτε το τραγούδι. Πείτε ένα ψέμα μέσα σα για να ισοφαρίσετε από τι πολλέ αλήθειε που έχουμε ακούσει. I'm και αυτός ο χρόνος. Πάει. Πήγε είδε δύο Πάει. δύο μήνας, Πάει. πήγε δύο Ιανουαρίου. Πώς πέρασε σαν χτες να μπήκε πο, πο, πο, ε, ε, Ωραία ξυπνάδα πολύ πολύ, πολύ πολύ ωραία. Θυμάμαι ένα τραγούδι που είχε ε, τι έλεγε? Ε, του Σαββόπουλου για το 2000 ναι. Πρώτη, πρώτη <laughs> του 2000 ε, ήταν, Το περιμέναμε προς και πώς το, το γιορτάζομαι δεν θυμάσαι τι είχε γίνει. Ναι αλλά έπαιξε μόνο τότε αυτό το τραγούδι Ναι, ναι, είναι, ναι, ναι, να ναι, δεν έχει επικαιρότητα το τραγούδι. Τέλο πάντων, το καταλαβαίνω. Εγώ είπα το χωρατό για να φτιάξω ατμόσφαιρα, επειδή ακολουθεί Βασίλη Λεβέντη. Χρειάζεται να, τον... να φτιάξει ατμόσφαιρα. Ε, ναι, το ναι να το... θέλω να τον φτάσω ψηλά. Είναι okay, Όχι, αυτό. Δεν, δεν είναι κλάμα τόσο Είπαμε αλήθειε. Σήμερα ακούμε αλήθειε. Γιατί δεν ψεύτικο το κλάμα του. Όχι, δεν είναι προϊόν μοντάζ το κλάμα του. Α, είναι αληθινό θα μπορούσε για τον να ίδιο γίνει. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε πιο συχνά μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι σωστό. ιερό το κλάμα του, δεν το αγγίζει κανεί. Είναι από μόνο του αυθεντικό, στέκει, αυθύπαρκτο όπω λέμε. Φίλος, Αλλά ή... να πάμε στον επόμενο λεβέντη Προσπάθησε η κυβέρνηση να σώσει την τιμή τη, θα έλεγα. Δίδουσα ει του γέροντε ένα μικρό μποναμά. Εγώ δεν ψήφισα και πήρα του βουλευτέ μα και φύγαμε από τη Βουλή γιατί. Γιατί είμαστε του Σόιμπλε hey! <Τινγκουβε>, σουτου Γιατί είμαστε του Σόιμπλε Έχει τολμήσει άλλος πολιτικός να βγει και να πει αυτό το πράγμα Ο Κυριάκος του Όχι Ο Άδωνη Με Μοντάζ ναι. Ah. <laughs> <laughs> με, με έτσι να βγει να το πει κάποιο δεν έχει τολμήσει. Όχι, όχι, κανείς, Είναι από την ψηφοφορία κανείς. που έγινε πριν 15 μέρε στη Βουλή. Να εκτιμάτε, Λεβέντιδε. Είπε ο Σόιμπλε, όχι, μην δώσετε το επίδομα, δεν μου αρέσει που το δίνετε. Mm. Πήγανε δύο-τρία κόμματα, δεν το ψήφισαν. Επειδή το πω Σόιμπλε και μόνο. Κατάλαβε, εδώ βγαίνει και το λέει ο άνθρωπο. Λοιπόν, όχι στα καθιζήματα που σα έλεγαν τόσα χρόνια ψέματα Μπράβο, ναι, στους, Όχι στου Αρκουδέιδε, ναι. Ναι. Ναι, στους ναι που είναι hey. και Λεβέντι και που σα λένε αλήθειε. Άκου μια αλήθεια. Εγώ ξέρετε πάντα είχα προσωπική επαφή με τον απλό ψηφοφόρο και είμαι ο άνθρωπος που συνομιλώ με τον περιπτερά συνομιλώ με τον απλό άνθρωπο και μου λένε μάλιστα πολύ γιατί κάθεσαι και μιλάς στον δρόμο με τους τάδε μα είναι το κεφάλαιό μου γιατί να χάσω τα όπλα με τα οποία ταίζω κουτόχορτο τον κόσμο Ταΐζω κουτόχορτό τον κόσμο <Το <Το Αφοπλιστικό. Εγώ τον περιπτερά σκέφτομαι. Φουτί. Το... κάθε κάθομαι, μιλάω τον Θέλει mm. να πουλήσει, να κάνει δουλειά. περιπετεράς και έχει τον κολόγιο. Θέλει ο να Όχι, ο Όχι, επειδή ο έχει μια στο σανό και το yeah. με Όχι το του κόσμου. που ωραίο κάποιο έρχεται και σου λέει Δεν καταλαβαίνω, κάνουν και κεφτεδάκια σε σου ειδικά καταστήματα Μ, Τι σημαίνει δηλαδή Τα έξυπνα και φτεδάκια, φτεδάκια Απαλλούς αλλού αλού. Πάμε σε μια ενδοοικογενειακή σύραξη ε, Τι έγινε, Θα ακούσεις Μπορεί, μπορεί, μπορεί κόλλασε Όλα αυτά μαζί Εάν δείτε σήμερα ο κ. Ο Μητσοτάκης Είναι ή φασιστάκι ή χρυζαυγίτης Ή εν πάση περιπτώσει πρέπει να τον πνίξω ε. να τον πνίξω. Πρόσεξε μωρί κακούργα μη μας του ρίξεις με τα καμωματά σου Εάν δείτε σήμερα ο κυράχος ο Μητσοτάκης, είναι ή φασιστάκη ή χρυζαυγίτης ή εν περιπτώσει πρέπει να τον πνίξω Τι το λες και δεν το κάνεις Χοδρό, χοδρό, χοδρό. Κατηγορείς όλες αυτά Άκου το κυριάκο τώρα Εντάξει. Εμ εγώ μένω στο τέλος. Φασιστά Στην πράξη. Τα άλλα είναι απόψει. Τα δύο πρώτα. Ναι. Το άλλο είναι η πράξη. Ή πρέπει να τον πνίξω. Δεν το περιμένεις. Λες, να τη περάσει από το μυαλό και ξαφνικά εκεί που θα έχουμε αυριανό, να μην έχουμε αυριανό. Δεν θέλω. Για Μα να γίνει αυριανή, αυριανή αυτή. Δεν ξέρω ποιο θα γίνει αυριανό αυριανή. Θέλουμε να είναι ο Κυριάκο. Τόσο αγώνα κάνει ο Τσίπρα να βγάλει τον το Πρωθυπουργό. Να πάει στράφη και αυτό ο αγώνα του Τσίπρα. Φοβιστήριο βγαίνει νικητή. Μην βγάλει έρπη που δεν βγάζει τον Κυριάκο Πρωθυπουργό. Δεν, δε, ναι, το Να έχουμε και τέτοια. Δεν ξέρω εγώ. Ε, μπερδέματα είναι όλα αυτά. Να ε, κάτσει τώρα ίσχυ και να μην ε, κάνει τέτοια. Πάμε σαν έναν παλιό παρολίγο να τον, έχουμε, να τον είχαμε και πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεω. Δεν είμαι κάποιο ούτε στους Ευρωπαίους, ούτε στους ξένους, ούτε στους ντόπιου ολιγάρκους. Είναι γνωστό. Θέλω να είμαι συνεπής, αφιερωμένος, αφιερωμένος μέχρι θανάτου, στον Πρωθυπουργό ο οποίος προτείνει. Επειδή τότε που τον είχε προτείνει ο Τσίπρα για πρόεδρο του Σιρού, είχαν ακουστεί διάφορα, βγήκε ο άνθρωπο εδώ και τα ξεκαθάρισε ότι είμαι αφιερωμένο στον Πρωθυπουργό. Γιατί το ζήσαμε και αυτό τη χρονιά που πέρασε. Μην τον δει στι επόμενε εκλογέ να είναι σε κανένα άλλο σοσιαλιστή επικεφαλή. Νομίζω πω, περιγράφει χαρά. και εκφράζει τον τωρινό ΣΥΡΙΖΑ. Μια χαρά. Ο Βίρονα Πολύδωρο. Γιατί μια χαρά. Την τιμητική 12η θέση. Και ταιριάζει και σε, σε, όλα, σε, σε όλα. Και μελεύε, όλη την κυβέρνηση και με λέβεντι μαζί όλοι αυτοί που μπορούν να κάνουν ένα dream team που μπορεί να κάνουν Ό,τι καλύτερο. Η είναι χρονιά και ήταν τόσο, τόσο πελώρια η χρονιά που πέρασε που ζήσαμε και υποψηφιότητα Πολίδωρα. Τον γέσουρο... είχαμε ξεχάσει τον Πολίδωρα. Τον, πού, τον είχαμε ξεχάσει. Τον ξέθαψε όμω ο... Ο, ο, ο, το ο Αλέξη. Ναι. Ο μοναδικό Αλέξη. Ποιο, ο Αλέξη Τσίπρα. ο Βούτση λόγω θέση τον πρότεινε. Τζανακόπλο είναι το νέο αστέρι είναι κυβερνητικό εκπρόσωπο και αυτό λέει αλήθειε. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των θεσμών στο Χίλτον. Θεωρούμε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες για να υπάρξει μια πολιτική συμφωνία μέχρι το Eurogroup της 5ης Δεκέμβρη. Είναι όμως σαφές πως αυτό προϋποθέτει την ισχυρή πολιτική βούληση από όλε τις πλευρές. Η ελληνική κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι διαθέτει την πολιτική αυτή βούληση. Μπράβο. Βουλευτική βούληση λιγκισ πλευράς για να υπάρχει συμφωνία συνεπάγεται όμως και βούληση για για λήψη νέων μέτρων ελιτόττας και για υποχωρήσεις αρχών ιδίως στον τομέα των εγκατασιακών. Συνεπάγεται όμως και βούληση για για λήψη νέων μέτρων ελιτόττας και για υποχωρήσεις αρχών ιδίως στον τομέα των εγκ Ενώ λοιπόν θα είχε έναν κυβερνητικό εκπρόσωπο που θα έλεγε Δεν συνεπάγεται μέτρα η πολιτική μα θέση, η διαπραγμάτευση. Εδώ τον ακούσαμε να λέει ότι συνεπάγεται μέτρα και πολιτική λιτότητα. Την αλήθεια δηλαδή. Πού τολμάει ένα που τολμάει επιτέλου. Ένα Μα τα έλεγε λέγε... ο Αντώναρο. Όχι. Μα τα έλεγε ο Ρουσόπουλο. Μα τα έλεγε. Έλεγε τέτοια. Με τα μοντά μα τα Μα λέγαγε και χειρότερα. Όχι. Ο πρωτόπαπα. Να μην θυμηθώ τώρα παλιά. Και θα φτάσω πάλι στον Βίρονα Πολίδωρα που ήταν σε αυτή τη θέση. Όχι. Ο πρωτόπα Ο Τσακαλώτος είναι πολύ αγαπητός εδώ στην Ελληνοφρένεια Εννοεί. γιατί όχι μόνο και γιατί στην για, ναι για το, τη θέση του, την, το, την αποτελεσματικότητά του το έργο του αλλά και τις παρομοιώσεις που κάνει. Τούτον δοθέντον. Το δικό μου μοντέλο είναι το πουγαδόνερο αλλά το μωρό που δεν θέλουμε να φύγει με το πουγαδόνερο είναι ο συντονισμό τη πολιτικής με την καλή έννοια. Είδες. Τούτο δοθέντων, όμως. Αυτό, το θέτο όμω. Αυτό τούτο το, το, το <laughs> δοθέντων, είναι ωραίο που το λέει ο τσακαλώτος. Και το χρησιμοποιεί και γενικέ μάλιστα, που έρχεται ναι. δεν το χρησιμοποιούμε τόσο πολύ σήμερα, έρχονται από τα παλιά, αλλά σιγά σιγά πηγαίνοντα προς το τέλο τη πρώτη εκπομπή του χρόνου, να φιλοσοφήσουμε λίγο. Α, δεν δε θέλει. ζουράρι πάλι θα πάλι. Όχι, τσακαλώτο. Τι.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 Είμαστε όλοι νεκροί στο μακροπρόθεσμο στη μακροπρόθεσμη περίοδο. Σε ευχαριστώ Βανειέρο. Σε πιάνει αυτές τις μέρες μια φιλοσοφική, έτσι, των πραγμάτων, το θες. Ποιοι είμαστε, πού πάμε, από πού ερχόμαστε, τι και τα εργασιακά έχουν σημασία Και αν δεν τα πεις αυτά την πρώτη μέρα του χρόνου, τη δευτέρη, δεύτερη ναι. Πότε θα, θα, τα θα τα πεις Εδώ τσακαλώτος τα είπε, την τρίτη, την 8η, την 100η μέρα του χρόνου Και το έχουμε εμεί να το θυμόμαστε Επειδή όμως από το θάνατο έρχεται η Ανάσταση, α, έτσι α, βρε, δεν λέμε α, βρε, λέξομαι, α, α, αρέσει, Μόλις α, α, ακούσαμε το θάνατο τώρα? Όχι, όχι, όχι, α, άκου πώ θα αναστηθούμε όλοι μαζί Ας μας περιμένουν οι βρικσέλες. Ερχόμαστε από Δευτέρα να διαπραγματευθούμε τα μνημόνια της κρεοκοπίας και να υπερασπιστούμε τα μνημόνια της λιτότητας. <Το> Ερχόμαστε από Δευτέρα να διαπραγματευθούμε τα μνημόνια της κρεοκοπίας και να υπερασπιστούμε τα μνημόνια της λιτότητας. Γιατί μέσα από το θάνατο και το τέλο έρχεται πάλι η αρχή. Ξανά έρχεται ο Τσίπρα και άλλα αλήθεια. μνημόνια και άλλε λιτότητε. Με τα λίγο που λέει από Δευτέρα, αν τι δίετε, το φοβάμαι. Λέει ερχόμαστε από Δευτέρα. Όχι, mm. θα το κάνει. Mm. Καλά, μπορεί Καλά, να βρει και τη Δευτέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα. Δηλαδή την άλλη Δευτέρα. Θα πάει, μη πάει, φοβάσαι. 9 του μήνα Άμα άλλη. είναι για μνημόνιο και για λιτότητα, θα πάει. Θα βρει τη μέρα και θα πάει το τέλο. Μην δεν φοβάμαι. Θα κάτσει, μη φοβάσαι. θα είναι μέρα μεσημέρι. παρά τους λέοντας μα Εδώ θα αριθμούς. είναι μέρα μας μα, θα θα το, το Κλείνουμε τελευταίο ηχητικό για σήμερα Νομίζω συμπυκνώνει όλες Είναι ό,τι πιο αληθινό έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας Να το πω έτσι Φίλες και φίλοι Σε όλη αυτή την περίοδο που είμαστε κυβέρνηση Κοροϊδεύουμε τον κόσμο Και βεβαίω φαίνεται ότι τα καταφέρνουμε Και βεβαίω φαίνεται ότι τα καταφέρνουμε. Νομίζω, κανένα, εδώ κανένα έλλειλλη. Όχι μισό. Κανένα έλλεινα δεν διαφωνεί, με αυτό ακόμη και συζητά. Oh, με αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Κλείνουμε την πρώτη εκπομπή του χρόνου. Σα ευχαριστούμε να είναι όλα Οι καλά. Σε αλήθεια από αύριο από αύριο κανονικά. Ναι. Ναι. Να είστε καλά να πάνε όλα καλά. Δύναμι έχουμε διάθεση νάχουμε, να έχουμε να αντιμετωπίζουμε όλα αυτά που δημιουργούνται γύρω μα. Γεια σα. Yes. If you're too school for cool